Έλα, Πουσολή. Θέλω να ρωτήσω, γιατί σα κάνει εντύπωση αυτέ οι μεταγραφέ μεταξύ αυτών των κομμάτων, Γιατί πέφτε τα σύννεφα. Ε, δεν το πιστεύαμε. Ε, το... Δεν πιστεύαμε ειδικά ότι τα κανάλια δεξιοκρατούνται. Έλα, έλα τώρα. Εντάξει, αυτό ε, το ξέρουμε από την πανδημία μετά. Ε, εντάξει, αυτή... πέσαμε από τα σύννεφα, και... όμω. Μπορώ, μπορώ να πέσω. Πέσε, πέσε, αλλά να φορά και ένα λεξίπτωτο μπά και σου πει. Γιατί σε έχουμε ανάγκη να μα γίνει γυ... κανεί να γελάει λίγο το χυλάκι. Λοιπόν, άκου αυτή... αλεξο... να δει αυτή η χρόνια, άλεξο, δίνουν ένα στον άλλο μην πω Αλλά τέλο πάντων, θελέγγι μου. Από εκεί πάνε. Το γεγονό είναι ότι τα πέντε χρόνια στην Ευρωβουλή το 90% αυτών των σχεδίων που έρχονται εδώ στους νόμοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση το ψήφισε το Πασόκ. Εννοείται ένα Πασόκ να πάει στην δεν Το συζητάμε. Το ίδιο και ΣΥΡΙΖΑ. Το 70% αυτών ψήφισε στην Ευρωβουλή. Δηλαδή υπάρχει και η ταύτιση πολιτική. Να, αυτά δεν, δεν μπορώ. Αυτά κάνουμε. δεν μπορώ που τα τσουβαλιάζετε όλα. Έλα τώρα τα τσουβαλιάζουμε. Γραπος ολάρα μου, Έλα. όταν έχει ένα καλό προϊόν ντόπιο, πρέπει να το εξάγει έτσι δεν είναι. Mm -hmm. Τώρα λοιπόν που έχουμε του καλύτερους πολιτικούς και τα αστεριά όλα, παίρνουμε και τηλεπερσώνες, παίρνουμε και, και τα κτλ. Για την πατρίδα! <Κι> Για την πατρίδα τεγλυκιά! <Κι> λοιπόν άκου να τώρα, το πιο σοβαρό είναι με τον Άδωνη γιατί γελάμε με αυτά που είπε περί του κατσελάκι και όλα αυτά. Βλέποντα τώρα! το συνασπισμό ριζοσπαστική αριστεράς να ενστερνίζεται όλες τις ιδέες για τις οποίες πολεμούσα από νεαρός και για τις οποίες τότε οι αριστεροί του με Το θεωρώ πολύ Μάλλον μεγάλη είναι ιδεολογική μου νίκη. Και κ. ευχαριστώ yeah. τον κύριο Κασελάκη για αυτό. Είναι ότι βάλαν την ε, μηχανή πάλι της τρομοκρατίας, ονάξω στο πρωί σε ένα ραδιόφωνο, να τρομοκρατεί ότι θυμηθείτε το 2010 οι αγορές αν δουν αλλαγή πολιτικού σκηνικού, θα εκβιάσουμε θα, θα, θα και τα λοιπά. Καλέ ο Άδωνης διόξει... στη δουλειά <σχελίως> του κάνει. Δεν τον πήρε εκεί για πολιτική, για εκβιασμό τον πήρε. Και τρομοκρατία. Αλλά άκου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 Ωπα, <Καιχε> μη σε χάσω. Εγώ... Είπα μια μαλακή. Α το περάσουμε <Και>, έτσι, μην. Άκου να δει λοιπόν τώρα που πέφτουν σαν τι μύγε οι εργάτε στου εργασιακού χώρου, οι εργαζόμενοι έχουν λύση. Έχουν λύση διεκδίκηση. Και αυτή τη σημερινή απεργία αυτό απέδειξε με τον τρόπο με τον οποίο έγινε. Παρόλη την τρικλοποδιά, τουλάχιστον δημόσιο τομέα που ανήκω εγώ, τη αδεδή. Απεργήσανε οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, αυτά και καλή ψήφο. Και φυσικά να μην ξεχάσουμε να ψηφίσουμε τύπου φασίστε, πώ του λένε του. Θα πιάδε δεν είναι φασί Τώρα όποιο λέει, θρησκεία, οικογένεια, δεν έχει και καλά φασί Και πάνω απ' όλα αυτό το σύνθημα που τσάκισε του πάντε. Πατρίδα θρησκεία, οικογένεια, πάμε! Πάμε όλοι μαζί! Έλα σε παρακαλώ. Αμέσω oh, oh, oh, oh, να αυτό. κρίνουμε με επιπόλια κριτήρια. Έλα. Φοράει γραβάτα, δεν έχει να του άρθει. Το φορά τη γραβάτα. Νάτω. Δεν το συζητάμε, είναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. τα σημάδια. <στολή> Έλα, ήταν... καλά. Έχω σαγωριθεί ρε, προστολή, ένα τραγούδι καταρρίφθηκε τελώς. Ποιο? Το είχα για ύμνο. Ποιο? Όταν ο Τσάλης έλεγε «Δε σου κάνω τον Άγιο» και μάθαμε ότι ήταν Άγιος. Δε σου κάνω τον Άγιο Μόνο Στέφανο, εντάξει. Ναι, είπε δεν τον κάνω, δεν είπε δεν είμαι. Είπε δεν σου κάνω τον Άγιο. <Ρι> είμαι Άγιος, <Ρι> δεν τον κάνω. Οπότε καλά το είχα για είνο, γιατί είναι ακόμα πιο λαμόγιο. εντάξει. Ε, σε παρακαλώ, <Ρι> έλα <Ρι> για. <Ρι> να κάνεις, να νιώσω καλύτερα. Α, σε καλά. Αμα μα μπορώ να το συνεχίσω. <Ρι> <Ρι> Καλημέρα. Καλημέρα. Αποστόλη, χαίρομαι πολύ που κατάφερα να πιάσω γραμμή. Εδώ τώρα, πώ κάνει έτσι. <laughs> η δεύτερη φορά που παίρνω, η πρώτη ήταν πολύ εύκολη. δεύτερη μου βγει ψυχή. Αλλά δεν πειράζει. Τώρα, αλλά, συγγνώμη, αλλά... δεν λε που σου κάτσε πρώτη. Λοιπόν, Σωστό γι' αυτό. Καταρχά, έχω γελάσει απίστευτα. Τόσο πολύ με την αφιέρωση του Μητσοτάκη στο ναυτιά, θα μπορούσε να είναι πραγματικότητα. Όταν ο κύριο πρόεδρο. Ανέλαβε την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, μου έστειλε ένα βιβλίο. Η αφιέρωση έλεγε, Γιώργο, ούτε ο χλαπάτσας δεν έκανε έτσι. Δεν έχω δει ποιος χαμερό ερπετό από εσένα. Γυμνοσάλιαγκα. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε. Τι Το ακούς και λες δε. Αυτό ναι, εντάξει. Υχύ. Παίζει, Υχύ. Παίζει. Ναι, ισχύει. Παίζει. Παίζει. Αφού ισχύει. Δεν μπορεί πλάκα. Ο, είναι πραγματικότητα. Ναι, ναι ναι, ισχύει. Ναι, γελάω. Δεν μπορώ. Φόρτο μαμπούμπουρα. Κατά μερίγανη. τέλος Τέλο πάντων, πήρα να σου πω. Αυτό το κατά το έχω ξανακούσει. Ναι. κάποιος το έχει δοκιμάσει και το λέμε. Ναι.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 Μπορούμε να τα κάνουμε Εμπάνω στρίπτωση είμαι η εξαίρεση του πλανήτη Τι έκανες? Όλος ο πλανήτης φωνάζει ζήτω η νέα δημοκρατία Σας μεταφέρω ένα μεγάλο μήνυμα Απ' την άλλη άκρη του Ατλαντικού Όλος ο πλανήτης ψηφίζει νέα δημοκρατία Εγώ αποτελώ εξαίρεση Τίποτα ε γαϊδούρα, εκεί Γαϊδούρα το Τι να σου πω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 Ένα πολύ μικρό πράγμα θέλω να σου πω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με έβαλε την προηγούμενη φορά γι' αυτό που έγινε τώρα στο πάνελ τη μελέτη. Είδε με πόση χαρά κάποιε γυναίκε και κάποιοι γκέι εκθιάζανε τον Κασιδιάρη. Έχω την αίσθηση ότι ο κ. Κασιδιάρη θέλει λιγάκι να απομακρυνθεί από την εικόνα του πολύ έτσι ε, γοητευτικού άντρα που έχει βγει το, το τελευταίο διάστημα πολύ προ τα έξω. Εγώ δεν είμαι εναντίον των γυναικών και των γκέι, αλλά είμαι εναντίον των γυναικών και των τον Gay που εκθιάζουν τον Κασιδιάρη και τη ματσίλα Μήπω είμαι σεξιστή και από Αποσόλη μου. Αυτό να εξηγήσω φίλο που κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Αποσόλη. Έλα. Έλα. Εσύ, εχθέ είδε την αρχή τη Ολυμπιακή Λόγα. Την είδα. Απόλογα θεέ του ήλιου. Απόλογα θεέ του ήλιου. Και τη ιδέα του φωτό! Στείλε τι ακτίνε σου να καεί το μπουρδέλο, επιτέλου! Έτσι, αυτέ οι έρηε φοβάγανε σοβρακοπανέλε, σαν και πανέλα του μπαό! Ε, καλά, εκεί κόλλησες, εσύ! Ε, τι είναι αυτό το πράγμα, Δηλαδή, αυτή η κιτσαρία σε ενόχλησε. είναι δυνατόν οι έρηε, Δρε Αποστολή! Με υπουργό τη Μενδόνη με δεν μπορεί να έχει πολλέ απαιτήσει. Sorry κιόλα. Α, Sorry κάποια yeah, πράγματα yeah. πάνε μαζί. Λυκούτι, moi. Μουρασάντε, de moi. Vos amours, à vos amis, parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Le to where Le et tu Skili! Και το δεύτερο που μου δίνει είναι το Καραβανέα, Reville. Θυμάσαι, σ' τη λάθο, τα παιδιά του Καραβανέα. Κάτι τέτοια έκανε. Άμα το θυμηθεί, βάλτε. Τι κάνει, κρύε? Ροσκή! Και πώ! Ροσκή! Ροσκή! Ροσκή! Ροσκή! Ροσκή! Ροσκή! Ροσκή! Ροσκή! Ροσκή! La nuit j'ai peur, oui, me voilà dans le bruit et dans le silence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 Να σας κάνουμε να αφήσετε τον καναπέ σας και να σας στείλουμε στην πρώτη γραμμή της μάχης Να πάτε να ψοφήσετε, α είναι ελαφρό το χώμα που θα σα σκεπάσει. <οσχερή> les choses mais moi et tout ce que j'ai je le dépose là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 Όταν έριξε το λάδι στην Ολυβίθρα σχηματίστηκε ένα σταυρό Με από το λάδι και λέει τότε Άγιος Γιάκωβος σε σε, σε, σε, και λέει τότε Άγιος Γιάκωβος Σε, σε, σε, σένα, σπάω, Στη μου, στον πατέρα μου τους λέει Κυριεθόδωρα και αλία, ο γιος σας λέει ή ηρεωμένος θα γίνει ή σπουδαίος Αυτό που ζούμε σήμερα Me voilà. Me voilà, voilà, voilà, voilà. Here I am. Me voilà. Even though my anus is over, it's my mouth, it's my cry. Me voilà. Too bad. I don't know. Αποστολή, δεν μπορώ να καταλάβω. Αποστολή, είμαι η μητέρα του Κώστα. Θα μας φάτε τα αυτιά με τον αυτιά μέχρι τις εκλογές. Είδε στον Κώστα να πάτε να βοηθήσετε για το κόμμα του Άδωμη του Ιωριάδη, δηλαδή το γραφείο του. Έχω γίνει έξαλλη. Μου το έχει πει από χτες και μου έρχεται να τον σκοτώσω. Τον είδα στον Παπαδάκι και γιτίζω ότι την έκλεισα την τηλεόραση. N'ai dit, oh, qu'est-ce que tu Καλησπέρα. Με τον Αποστόλη μπορούμε να μιλήσουμε. Αποστόλη με. Γεια σα, Αποστόλη. Γεια σα, φίλε. Θα ήθελα μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Δώσε. Από ψήλου τάχηγα να παίξει ντροπή, σε παρακαλώ γιατί είναι επίκαιρο. Okay. Θα σου αρέσει άμα δεν το έχει ακούσει. Εντάξει, έλα να είσαι καλά. Η σε καλά. Είναι η ντροπή και ακστάζει σέματα και δώσουν. Όσου πονάνε του πορεύω στο ταξί. Η ντροπή για πελπισία του κόσμου. Για μαγχωρεί, σα με νικήσει εσύ. Λοιπόν, αφιέρωση την αρχή ολονών εδώ στην ελληνική τηλεόραση και σε ελληνικής μελέτη και του απτιά. Από την αρχή. Παιδιά, θα έρθει κρύο, ξέρετε γιατί. Με πονάει το χέρι μου. Mm. Βαράει σομβιλίες εδώ πάρα πολλές. Ω, oh, βέβαια. Για να δούμε, θα δούμε τα μερομήνια. Παιδιά, θα έρθει κρύο, θα χαλάσει ο καιρός. Καταιγίδα Η Ελλοράγα μελέτη και πήγαινε για το Ανδρικό μόριο δεν έχει ερωτήσει και λέει το λατρέβη το ανδρικό μόριο. Γι' αυτό που είναι κακό, δεν κατάλαβα. Το Ανδρικό μόριο λέει, το λατρεύει, η έλεγνω αμελέτη. Ε, το κακό που είναι. Το κακό είναι ότι πάει στην Ευρώπη για να έχει προσδοκού. Και, και δεν κατάλαβα, δεν μπορεί να γαπάσει το μόριο το Ανδρικό για να πα στην Ευρώπη. Ε, αλλά αγαπάμε σαν λεφτά και πήγε στην Ευρώπη. Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει. Δεν μπορεί να καταλάβουν μερικά πράγματα. Άντε δεν έχουμε πολύ καλά προϊόντα. Άντε, Εγώ θέλω να σα πω το εξή. Επειδή έρχονται τα Χριστούγεννα, δίνουμε και σήμερα έναν ακόμα τόνο πετρέλαιο για εσάς που τον έχετε πραγματικά ανάγκη, αρκεί να τηλεφωνήσετε στα 90 11 240 Θα αρχίσουν οι αντιλίες να δουλεύουν και θα βγάζει το μαύρο χρυσάδι μέσα από σωλήνες χοντράσης της αντικεφάνας Τηλεφωνείτε αρκετοί και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό Ο τόνος που θα δώσουμε σήμερα είναι ένας, ένας είναι και τυχερό.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 Γεια σα, Μωσόλη. Καλητήρια yeah. για την παράσταση στροφέ. Ευχαριστώ. Γιάννη Αβονάπλιο, είμαι αυτός που σας που σας αυτό που σου Που σου ζήτησα τα αυτογράφια για τα κορίτσια. Απ' που καταγώσα σαν την σα όλη την παράσταση. Έτσι, μπράβο. Αυτό. Είχε άλλη έρκει στο κέντρο. Δεν είχα άλλη. Ε, όρισε, βρέθηκε μια. Λοιπόν, θα θέλω να κάνω μια αφιέρωση για την άλλη Παρασκευή. Που δεν κατάφερε να έρθει να τη δει, ενώ το με δύο χρόνια τώρα να σε δούμε. Ξέπαρκου, γειαρα γειαρα. Πότα του Μέλβουρν βαρετά κιλάει ο γειαρα Ανάμεσα σε φόρε τη γαπελόρια και βουβά Φέρνοντας προς το πέλαγος χωρί να δίνει διάρα Του κορίτσιου το φίλημα που στήχησε άγριβά Έλα, Μπαλούρδε! Έλα! Έλα, Μ' Σακού! Κάτι είχα μπει στον ύφο, Πού είσαι Αποστόλη! Ναι, από σε έχω παρμένο! Ναι, ναι, πάρε με, τι θε! Έλα! μαλάκα, ξέχασε το βαρύμαγκα! Όπα, Αποστόλη! Ναι, ρε μπαλήκα, το αποστόλης, Βλάκα. Ναι, μου, το ξέρω, Αποστόλη! Ναι, Α. Παλούρδε, σ αγαπάω! Mm. Το για Παρασκευή! Ποιο Ναι, καλά. Δεν το θυμάστε, δεν το Όχι, masters. να σα πω την αλήθεια, όχι. Αλήθεια. αλήθεια. Είναι all time classic αυτό. Ναι, καλά, θα ρίξουμε μια ματιά. Παρακαλώ. Ο, κύριο τώρα, σκάι. Ο ίδιος, Σκάι. Δεν μπορεί να είσαι, θα φύγει στο ράδιο τώρα. Εντάξει, είμαι συνεργάτη του, τι να κάνουμε τώρα. Και εσεί, στον αέρα, ε? τα πιάνουμε. Μάλιστα. Τι θέλετε. Θέλω να μιλήσουμε τον κύριο Παπαγιάνη. Τι θέλετε, κύριε. Είμαι συνεργάτη του, πείτε μου θα του μεταφέρω. Εσύ θα μεταφέρετε. Εγώ ακούω μαζί του. Όχι, δεν θέλουμε λεφτά. Θέλουμε μερικά στοιχεία. Να κάνουμε ένα φακελάκι. Ένα φακελάκι, ναι. Θα γίνετε μέλο φίλο του κυρίου Μπαρμπαγιάννη. μου λε, τώρα έχει την πρόθεση ότι από τότε που οι γυναίκε βάλανε κουστάνια και ψηθεί ο γυναικέ πληθυσμό τη Ελλάδα. Αλήθεια. Κοίτα να δει τέτοια ωραία θα πείτε, χωρατά. Έ να το προετοιμάσω. Μα είναι να πάρει πολύ γέλιο μαζί του. Όχι, λέω ότι αυτοί οι 300 που βάλανε παντελόνια που δεν έχουν αρθεί μέσα. Αλήθεια. Θα κάνουμε Στι κοίτα να δεις ο κύριο, είναι και έτοιμο. Ναι, ναι. Μάλιστα. Τα ο κύριος ασυγκράτητος ο φίλος του κύριου Μπαρμπαγιάννη. Θα τη στηρίξουμε Μπράβο, φίλο ο κύριος Μπαρμπαγιάννη. θα γλιτώσει κανεί και τον Μπαρμπαγιάννη μας δεν μα Να τα, ο κύριο έχει και τα τυχερά του, κύριο Τα τυχερά του, να κάνουμε, Θέλω και μια αφιέρωση την Παρασκευή για, τη, για τα γυναίκα τη γυναίκα μου. Η νύχτα μυρίζει για σε μη, για τα, τα γυναίκα τη γυναίκα μου. Παλεύει εσύ, Μπα και τα ξαναβρείτε. Να σε συγχωρέσει από τι μαλακίε σου. Τέλο πάντων. Τώρα τι να σου πω. Τι που σα αγαπώ. Τα στραφύγια μου. Κυνηγτά μυρίζει ασημί. Καταρχήν αφιέρωση για παρασκευή, το δέχρος τα ότα από το απειλιά της πάτρας και το απολύω με για το πρόεδρο το καθελάκι. Απολύω με, απολύω με, μου και τρέλευω με. Έκανα μαγείρια λάζα. Πολελέ και τρελελέ. Πάλα από λίγο απ' το καθένα, εντάξει. Έγινε. Το πρόβλημα ελληνικός λαός γιατί ο καθελάκι δεν χρωστάει. πάει καλά με τις επικοινήσεις. Έχει μάθει μόνο να χρωστάει η Πρωθυπουργή. Δεν δώσα όλα τα είμαι, όλα δουλεμένα, όλα δηλωμένα και όλα φορολογημένα. Κι Ζω σε ένα διάφανο σπίτι όπου φαίνονται όλα. Γιατί θέλω να σου ευθερώσω ένα τραγούδι για την Παρασκευή επειδή το ξέρω ότι τόσες μέρες που έχουμε να μιλήσουμε σου έλειψα. και την ώρα εκείνη άκουσα τον Άδων, ήταν προ το τέλο της εκπομπής μαζί με τον Αυσιά, να του τρέχουν τα σάλια Απαπαπαπαπαπα Θέλω να σου ευχηθώ από καρδιά καλή επιτυχία Σε ευχαριστώ θερμά Σε όσα σχέδια Η, η ζωή έχει το δρόμο διότι, της Διότι θέλω να ξέρεις ότι πάρα πολύ σε αγαπώ <συσχε> Ότι Λίγοι άνθρωποι στη ζωή μου έχουν βαρθεί τόσο καλά όσο για όλους αυτιάς Τρεις τρώσεις τον πέρασε, όχι δύο Ένα τείχο να βάψεις, δύο χέρια το περνάς Αυτός το παράκανε Λίγο. Δεν έχεις καλό σήμα Μαρή, που πας, που που είσαι Στο γραφείο. Αυτό... Ναι, έχουνε χωμένοι εκεί πέρα, κάπου σε ένα γραφείο και πατάω κουμπιά όλη μέρα, τέλο πάντων. Αλλά ήθελα να σου αφιερώσω για την Παρασκευή το Βουαλά τη Μπαχμπαγά Πραδί. Βουαλά, Βουαλά, Βουαλά. Αυτό. Ναι, ναι, ναι, για να εμπλουτίσει και τι γνώσει Εγώ τι μου, μωρή σε μένα. Μία που το και το έξερα Σε παρακαλώ, σε μένα θα τα αυτά. γαλλική μουσική, Α, ναι, σωστά, σωστά. Αλλά έτσι Bon apostolique. Na Sekalama Nagaki, filles sa Colombie. Avis. Adios. Regarde moi fort. que mon cri. me voilà. Me voilà.